หสิบสามเป็นิตรเป็นินดตรีร้านค้ามารกาซิอามกาซาเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά ί δ ψάχνουμε μαγαζί με αθλητικά ίδια. α γ μ α τ ψάχνουμε κρεοπολίο. ψάχνουμε κρεοπολίο. α γ μ α τ ι ά ψάχνουμε φαρμακίο. ψάχνουμε φαρμακίο. เราต้องการซื้อลูกฟุตบอลต้องการซื้อบลต้องารซื้อบอลเราซื้อมีอาราลามีรยซเราต้องการซื้อาซืเราตอาซาเาต้องเราต้องการซื้อเราต้องการซื้อยาาซื้อยาาตการากซเซาาซากราซเซาาเราต้องการซื้อยาเซากราซาราา θ έ ล ο υ μ ε να α γ า ρ ά σ ο υ μ ร φ ά ρ ά ά μ ก κ เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลไปสั่งหนุ่มแมซเมออิย่างน่าก่อีมบลปอฟรูไนุมเมอลติกิยรมบลาปสเฟเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลาไี่ ψάχνουμε κ ρ ε ο π ω λ ί ο για να αγοράσουμε σαλάμι. ψάχνουμε κ ρ ε ο π λ ί ο για να αγοράσουμε σαλάμι. α υ γ α μ έ ν ο ς ψάχνουμε φαρμακίο για να αγοράσουμε φάρμακα. ψάχνουμε φαρμακίο για να αγοράσουμε φάρμακα. δ ι ν γ α λ α ν μ α ρ κ α π ρ ψάχνω κοσμηματοπολίο ψάχνω κ α λ ί ο <κοσμηματοπολίο> μ ρ ν κ ά κ ν τ ψάχνω φωτογραφίο ψάχνω φ τ ο <φωτογραφίο> γ <Πσάχνω> φ ί ο <φωτογραφίο> δ ι σ ν κ α μ μ ρ ά κ α ν ν ψάχνω ζ ά χ α ρ ο <ζαχαροπλαστείο> π λ α σ τ ί ψάχνω ζ χ σ τ ί ο <ζαχαροπλαστείο> อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนส copevo να αγοράσω ένα δαχτυλίδι ส c ο ρ ά σ ω ν α α อันที่จริง so ดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพส γ ο ρ ά σ ω ένα φιλμ สล์มอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Σκοπεύω να αγοράσω μια τούρτα. σ κ ο π έ ω να αγοράσω μια τούρτα. τ ι ε μ ά κ α χ ω χ ν ο π ρ έ π να ω στο α τ ά σ ο η μ α για να αγοράσω έ ν α δ π α χ τ ν α Πρέπει να κ στο μ α τ ά σ τ η μ ο για να αγοράσω έ α α ν α δ α χ τ υ λ ί μ ι λ ά κ α ω ρ ν ο π ρ έ π ω στο κ α τ για να αγοράσω ι μ δ ι ψάχνω φωτογραφίο για να αγοράσω ένα φίλμ ψάχνω φωτογραφίο για να αγοράσω ένα φίλμ δια ότι κάμπλαν μαγ η αράν οι κανόνων που θα θέσει κές ψάχνω ζαχαροπλαστείο για να αγοράσω μια τούρτα ψάχνω ζαχαροπλαστείο για να αγοράσω μια τούρτα